Έλα ρε κατακόλλη, πόση ώρα θα πάρουμε για τους κόσμους. Τι θες μωρέ. Τι κάνεις. Καλά. Γιώνης από Ιωάννα. Γεια σου Γιάννη. Γιώνης λέμε όχι Γιάννη. Γεια σου Γιώνη. Γιώνης. Τι κάνεις Ά. Γιώνη, κουκιάς πόρνης. Κάτι, όχι σπόρνη, έχει πόρνη μέσα. Ε, τι θε, μωρέ! Λοιπόν, τελετσιμό, φιλιά, πολύ σα αγαπάω. Εσένα και ο Γιάννη. Εσύ, ο Γιάννη. Έλα ρε, ήρθε στα Γιάννα. Ήρθες στα Γιάννα. Εγώ, σύνδεσμο, στο πρώτο νότου. Τσάμπα, έξω έκανες, Καλό νούμερο, να, είσαι. Π... Τέλο π... πάντων. Έκατσα τα στα Δεν ακουγό καλά. δεν κάνει παρατήρηση. Δε. Ναι, αλλά και μετά για να καλά. εδώ, μας, ε. Λέ, ε, Λέ, π... τι Γιάννα, π... τότε με κορυδεύεις? Ναι, βρε, μαλάκα, είμαι εδώ και Τσακούω, Μωρή. Τι ήταν αυτό που βρήκε την Κόμενα εκεί, προχτές, το μηρεύει, έτσι προχτέ στο τηλέφωνο, ο γυμναστηριακό Μυριαγκέκτη. Ποια Κόμενα, θυμάμαι. Μια κοπέλα που έλεγε Δεν την καμάνε, ποιο γυμναστηριακό μιλάει στο σάστημα για την Κόμενα. Νομίζω αυτός. Δηλαδή εντάξει, τι έχει πάθει. Δεν είναι η και... ήταν μια χαρά γαμούν, τα παιδιά και τώρα ξαφνικά. Δεν δεν μια χαρά και δεν και τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, κάτι θα συνέβη, ξέει, τώρα. Έλα μωρι Λουλού Έλα Τι έγινε μισό λεπτό να μιλώσω τώρα εδώ τα κουνούμα από. που ακούω Για yeah, χαμηλώσετε και εγώ δεν τα έχω. Να σου πω Επειδή προχτές άκουσα την απάντηση που δώσω μαλά Ο γυμναστηριακό στην κοπελίτσα έτσι με το χειρότερο που έβρισε, και επειδή σαν αμαία προσβλήθηκα, μπορώ να απαντήσω ναι. ή να το γράψουμε στα κείμενα μα. Απάντα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, περίμενα Μαλάκα, γιατί τα έχω γράψει. Φτιάχνει και εσύ παλιά τα θυμώσουνα. Ρε Μαλάκα, τώρα ξέρει να πούμε με το Μαλάκα. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε. Τέλο πάντων, Μαλάκα γυμναστηριακέ, είσαι Μαλάκα. Γιατί έχει την άποψη ότι εσύ μπορεί να μα χαρακτηρίζει μαλάκες, και κομμούνια, κομούνια, καταλήγοντα ότι μας γαριμά όλου, αλλά εμείς μην τολμήσουμε να σε πούμε μαλάκα γιατί θα μα δίνει κιόλα. Λε και έρθει να πάσει να είσαι μαλάκα. Δεύτερον, μα έχει πρίξει τα αρχίδια, σε μα τα αγόρια τα κορίτσια, δεν ξέρω τι πρίζεις, Ότι εσύ τώρα και άλλε παπαλλέ να τρελαιώμερο κάματο και τέτοια σταροδρόμιο και αυτά. Βρίζοντα και το συνάδελφα τη Θεσσαλονίκη που σε αμφισβητή και στο καπάκι, γίνει στα Και κράει τον κόσμο που φεγγεί ένα τρίμερο και λε ότι έχουν λεφτά που λέγονται ξέρω εγώ τσάπα και τέτοια. Εγώ που δεν είχα λεφτά δεν πήγα. Άρα αμφισβητή τα ίδια τα λεγόμενά σου. Κατάλαβε ρε Μαλάκα. Τρίτον, έχει κάνει σπουδί στο γυμναστήριο. Βλέπω. <συσχε> μαλάκα ρεσί, φαντάσου να είναι κόρι σου ρε Μαλάκα. Το πελίτσα τον είπε Μαλάκα. Ο Μαλάκα θα σε δει γιατί τον είπε Μαλάκα. Δεν θα βάλει ποτέ το μυαλό του να σκεφτεί γιατί ρε με είπε Μαλάκα. Είναι αυτό που κάνει έναν άγνωστο που δεν με ξέρει. Να βγει και να πει ότι είμαι Μαλάκα. Μήπω αυτά που λέω είναι μαλακίε τίποτα στα αρκίδια Ετοιμάσαι που του είχα να γυμνάσει και λίγο το μυαλό της και ήθελα να μετρήσουμε τις π**τσες μας. Μόνο τι μπορεί να έχει ίχνος μυαλό μαλάκας. Τι μπορεί άλλο ρε φίλε. Άντε λήξω Ρίξω τώρα, το λήξω. Πιστεύω. Δεν τώρα αντέχω άλλο. Εμένα θα παίρνει μετά να μου λέει γιατί σας άφησα να παίζετε. Εγώ την πληρώνω στο και, τέλος. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Σε ένα μόνο θα συμφωνήσω με το μαλά... Ότι ο Μητσοτάκης γαμάει Αυτό η Ακή, το έχουμε νιώσει ετοιμάσου, όλοι Ετοιμάσου, ετοιμάσου μηναστηριακέ γαμάει και σένα Uber λέγεται Μηναστηριακέ και η πλάκα ξέρεις τι αν Ότι όταν ο Μαλάκας θα βγει έξω να διεκδικήσει Το μεροκάματο του θα πάω εγώ το θλιβερό Το κουμμούνι για να τον υπερασπιστώ Γιατί μόνο εγώ θα κάτω Έτσι να του πεις του Μαλάκα Κάνασε πειρε όλο ο υπαρχιώτη που ήρθε και σε είδε στην επαρχία που εκεί πέρα όλοι τρώνε τι γουρλοπούλε και τα κοκορέτσια. Και σου πότε έχει παχύνη, μωρό μου. Άσε με το ο κάθε κοπλεξικό. Όχι, <συσίλω> είναι αντίθετο, είναι αντίθετο. Τον το λέω και εγώ, δεν με ακού. Για να το σε άντρα σποριά τη ότι έχει παχύνη, πρέπει να έχει παχύνη πάρα πολύ. Τα καλά εργαλεία θέλουν στέγαστρο. Γιατί <συσίλω> σε έτσι σήμερα, έχει πάρει παντόφλα. Τσόκαρο. Όχι, ρε κούστη μου. Να σου πω κάτι. Θα το πάρει απόφαση να τελειώνει, Μωτή σε διάσημο. Α τίποτα. Τέλο πάντων. Διάσημος και α μην θέλει να δείξει το πρόσωπό σου, αλλά εσύ ζει. Ξανά γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει. Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ρε θα σας κάνω μήνυση ρε Επίτιδες εκεί βγάλατε Την έχω τη συνομιλία Αμπά μας καταγράφεις τι είσαι μωρί Την έχω γραμμένη τη συνομιλία που δίκαινε τα κροατής και με πρόσβαλε η Σικά Την έχω τη συνομιλία όλη και την άκουσα προχθές Α, μας καταγράφεις τι και στάπο είσαι Εσύ τον έβαλες Είμαι τέτοιο. Εσύ τον έβαλες να με προσβάλλει Είμαστε κουμούνια Εσύ τον Έβαλε βάλες ρε αλήτη παλιό Εσύ ως εκπομπή τον εβάλατε Και κουμούνια και του σατανά Τι ψάχνεις τώρα, τι περιμένεις Βάλει η καρή Και καλά σου κάναμε μωρί σου άξιζε τα λέει αυτός ρε, τι ψέματα εγώ Κάτι θα ξέρει για σένα 13 Οκτωβρίου και έκραξα τον ανδρουλάκι το Πασό Τόλμησες Για πήγε και στο Μητσοτάκι να σε εδώ Α, Που κοτεύεις, το... βρωμοδεξιά εγώ... Και λέει ότι υποστηρίζω το Πασόκ Τι ψέμα! Δεν ξέρω, ρε... επί Πασόκ μπήκες μέσα όμως Στα, στα... σχολεία θα... Να τα λέμε όλα Θα σας κάνω μείνηση βρέα. Πάρε φόρα και φάει φασολάδα και έλουν να μας τα τέτοια Τι τον έβαλατε ρε, τον έβαλες, ρε. Τι τον έβαλε ρε Ότι θέλω θα κάνω Έχω τη συνομιλία, έχω τα πάντα Μπορεί να καταγράφεις Ο ψεύτης, ο απατεών. Κάτι θα ξέρει για σένα Τι ψέματα που κράζω το Πασόκ Είμαι Του, ότι αυτή μας και και το και Και το βράδυ χαριλάου Τρικούπη που έγινε χαμός; Με τι μετακινήσεις σε όλα αυτά. Λοιπόν, του Τι χαριλάου δεν έχει και κοντά μετρό α πούμε. Πώ. Φυσικά ρε, δεν, τρέπεσε, ρε, Εσύ τον έβα... ε, δεν Ε, δεν άκρη τώρα Πώς... σου μετακι... Έχεις πατίνι, ηλεκτρικό. τον το άγιο πατίνι; Αλήτη παλιοκομούνι, θα σας κάνω μήνη συμβρέ, θα σου κάνω μήνη. Δεν θα μας κάνεις τίποτα. Για. Ελέγε μου από ο έχω παρμένο από Ουγκάντα. Τι κάνετε και στην Ουγκάντα, πώ είστε. Καέρα στη Σάι έχει πάρει τη ζωή σήμερα, άστα. Θα πάρει όμω και θα σηκώσει και άλλου, και θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε αυτή τη βδομάδα. Μία κυρία, ένα αδύναμο κρίκο τη κοινότητά μα, με παιδί, μόνη τη γυναίκα, ήρθε στο εργατικό κέντρο. Και η τράπεζα, η εθνική τράπεζα, τη παίρνει το σπίτι για ένα ποσό που οφείλει. Λοιπόν, απευθύνθηκε στο εργατικό κέντρο Σάμου και το εργατικό κέντρο Σάμου.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 Θα κάνουμε μπανάνα. Έλα μπανάνα! Λοιπόν, σοφά, τι. Ε, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί γιατί καλά πράγματα στη χώρα μα δεν γίνονται και πάρα πολύ συχνά. Ε, και αν γίνουν τα ξεχνάμε, τα λέω με Μόνο τα κακά γιατί είστε μίζεροι. Ε, τρέπεστε λίγο! Μπράβο, είναι μίζεροι. Είναι η, η συμμορία τη μιζέρια. Λοιπόν, ε, εκεί έρχομαι, άρα θα δει. Έρχομαι λίγο εμέσω. Έχουμε πρόταση για νόμπελ ιατρική. Για στην Ελλάδα. Κακικιλιά. Κάτι... Συγγνώμη, Όχι, θα δεις. Έγινε στην Ελλάδα, λέει, δεν ξέρω ποιος διάφορος το έκανε. Αλλά έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι ο Δόκτορ Π. Ούτσας? Περίπου ναι, γιατί έγινε για πρώτη φορά μεταμόσχευση μαλλιών σε αρχή Κοίτα να δεις, να. Ορίστε. Και φτάνουμε <χαι> τα καλύτερα μυαλά έξω. Τι μπορούμε Ορίστε μπορούμε, αν μένεις στην Ελλάδα, να τη ανακαλύπτεις. Ακριβώς. Όλοι μαζί μπορούμε. Έλα προ τον Λάκο μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και για ό,τι έχεις βάλει μέχρι τώρα και για τους ακροατές σου. Αυτός ο κύριος που πήρε και είπε για το τι έγινε με το Κουτσούμπα στο Βερολίνο ήταν πάρα πολύ σωστός, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Έπαιξε πολύ και πελιστική μέθοδος. Αποκλείεται. Είς από αυτού που είναι σαν και εμένα, Ότι και καλά ο Κουτσούμπα. Ο πήγε στο Βερολίνο να γιορτάσει τη μέρα τη Ευρώπη με σημαίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά. Βέβαια για μένα, καλύτερα θα ήταν ο Κουτσούμπα να πήγαινε στη Μόσχα μαζί με τον Πούτιν, με τον πρόεδρο τη Μπουρκίνα Φάσο. Για ασχοληθείτε λίγο με αυτόν τον τυπά που διώχνει του υπεριαλιστέ και δίνει τα λεφτά τη Μπουρκίνα Φάσο στο λαό του. Με το Γκιμ, με την Παλαιστίνη, με την Νότια Αφρική, με τον Κινέζο. Θα ήταν καλύτερα τα στη Μόσχα με αυτού. Αλλά τουλάχιστον ο Κουτσούμπα πήγε στο Βερολίνο με σφυροδρέπανα. Δεν πήγε στο Βερολίνο για να υπηρετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί Μα πει ψέματα για τον κομμουνισμό. Και τώρα, αν μου επιτρέπει να κάνω και την κριτική μου στο κόμμα, γιατί εντάξει θα τα λέμε και τα στραβά, στο έχω ξαπεί είναι ότι το έχει πάει σχεδόν και το κουκουέ στο θέμα των delivery, όπω και η αναρχική, και επειδή είπατε και εσεί για την eFood, σχεδόν κάθε eFood δεν το συζητώ. Η e eFood θέλει να εκμεταλλευτεί του delivery, αλλά από εκεί και πέρα είναι χίλιε φορέ καλύτερο να δουλεύει στην eFood σε πλατφόρμα από το να δουλεύει στα κολλή. που σε εκμεταλλεύονται, που γίνε η φιλιππινέζα τον πελατών, που δεν έχει κανένα δικαίωμα τουλάχιστον όταν είσαι σε πλατφόρμα. Άμα βλέπει ένα πελάτη, δεν το γουστάρεις μπορεί να πατήσει απόρριψη και να μην πα στην παραγγελία. Στο κολλό, θα φάσω κάθε μαλάκα στη μάπα. Εγώ τι φροάλε και σηκώθηκα και έφυγα πολλά. Έχει και αυτό το καλό. πλατφόρμα δεν μάδο γουστάρι Πάω σε μία παραγγελία γιατί όλοι εσεί ο πελάτη και το βλέπετε με αγάπη. Δεν ξέρετε τι πελάτησα και μου κάνουνε, είναι στέλεχος, να και 15 λεπτά να Το σηκώνει, μου λένε να κάτσω να τον περιμένω. Του στέλνουν μήνυμα, μου απαντάει μετά στο μήνυμα. Με βάζει να ανέβω δύο ώρε χωρί ασθασέρ και δεν τρέχει τίποτα. Ούτε πουλαιόδωρημα, ούτε κάτι να μου αποζημιώσει. Γι' αυτό σου λέω: Τα παιδιά που έχουν ανακατευτεί με το συνεκατευθυντικό το delivery είναι πάρα πολύ λάθο. Πρέπει να υπάρχει έξρα χρέωση για κάθε τηλέφωνο πριν που ζητάει ο πελάτη. Δεν είμαστε Φιλιππινέζεσου. Να υπάρχει έξρα χρέωση για κάθε όροφο που αναδένουμε χωρί ασθασέρ και να πληρώνει ο πελάτη τα λάθη που κάνει αυτό στην Αγγλία και στην Ισπανία όταν αργεί πάνω από δύο Λεπτά το κατάστημα να να το delivery. Όταν αργεί ο πελάτης, λεπτά, να παραλάβει, ακυρώνει ο και πληρώνεται. Και ο πελάτης παραγγελία. Δεν μπορεί εμένα να ο μαλάκα, 15 λεπτά. Σε παρακαλώ όλοι μου πέσα για να τα και οι σου, να Εγώ που είμαι ένα πρόσωπο που δέχτηκα πολύ μεγάλο μπούλινγκ. Με βρίζανε όποιο πέρναγε μου ήρθε και μια κατραπακιά. Άμα, μου δεν βγήκε έξω να περπατήσει, να σου ρίξει ο καθένα που περνά από μία. Αυτά τα λε από το στούντιο, από τα αφυλαγμένα μέρη που πηγαίνει, από που είσαι συστημένο. Α εμά τώρα πήγαινε, λέει, όπου ήταν και του ρίχναν από μία. Και όπω λέει και ο πατακό, και αλίγε του κάναμε. Πολύ τροπή, κύριε.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 Του παραφυλάνε και ζουν εδώ στο χρυσό κλουβί του. Εν τω μεταξύ, πήγαινε πετράλαιο, να κερατσίνει. Τι στο είδο και τι ξέρει, Δηλαδή πώ ζουν εκεί. Ο Μητσοτάκη Βλάκα και πνευμαστήριακέ είναι για τη γλυφάδα. Δεν είναι για το κερατσίνη και το περιστέρι και αυτέ τι δικίε. Κατάλαβε Βλάκα και πνευμαστήριακέ. Μέχρι τώρα, Άμα το ξαναπεί, σε κλείσω. Α, εντάξει, δεν το ξαναλέω. Γυμναστήριακέ, είσαι πανέξυπνο. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Μου λέγει